Στα 10 χρόνια που ακολούθησαν περισσότερες από 6 μάχες, εκστρατείες και πόλεμοι διεξήχθησαν μεταξύ των πόλεων της Ελλάδας, τουλάχιστον 40 πόλεις, αλλά μεσά τους πολλές απόρριτες ακροπόλεις όπως η Κνίδος, η Αρέθουσα, οι Κολονές, η Άμφυσα και η Μητρόπολη, λαϊλατίθηκαν εκβάθρον ή ένα μέρος τους. Αμέτρητα υποστατικά πυρπολήθηκαν, να οικάηκαν, πολεμικά πλοία βυθίστηκαν. Στρατιώτες φαγιάστηκαν, σύζυγοι και θυγατέρες ήρθηκαν στη δουλεία. Κανένας Έλληνας, όσο ισχυρή και αν είναι η πόλη του, δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι για ένα διάστημα, έστω κρατά μια εποχή θα βρίσκεται πάνω στη γη με το κεφάλι ακόμα πάνω στους ώμους του, τα παιδιά και τη γυναίκα του να κοιμούνται δίπλα του ασφαλείς. Αυτή η κατάσταση ήταν κάτι συνηθισμένο. Ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη. Από οποιαδήποτε άλλη εποχή, εδώ και χιλιάδε χρόνια. Από την Αχυλαία και τον Έκτορα, το Θησαία και τον Ηρακλή, από τη γέννηση των ίδιων των Θεών. Επιχειρήσει, ω συνήθω, όπω λένε και οι έμποροι. Κάθε Έλληνα ήξερε τι σημαίνει η ήττα στον πόλεμο, και γνώριζε ότι αργά ή γρήγορα θα έπινε και αυτό στο ίδιο πικρό ποτήρι. Ξαφνικά, με την άνοδο τη μεγαλειότητά του στην Ασία, φάνηκε ότι αυτή η ώρα δεν θα αργούσε να έρθει. Ο τρόμος της λαϊλασίας σκορπίστηκε σε όλη την Ελλάδα καθώς τα νέα άρχισαν να καταφθάνουν διαστόματος τόσων πολλών, που ήταν αδύνατο να μην τα πιστέψεις. Μιλούσαν για το μέγεθος της κινητοποίησης της μεγαλειότητάς τους στην Ανατολή και την πρόθεσή του να περάσει την Ελλάδα δια πυρός και σιδήρου. Όλους λοιπόν τους διακατήχε μια μεγάλη ανησυχία, στην οποία είχαν δώσει ένα όνομα. Φόβος. «Φόβος για σένα μεγαλειότητα. Φόβο για την οργή του ξέρψη του γιου του Δαρίου, μεγάλου βασιλέα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, αφέντη όλων των ανθρώπων από την Ίσα με τη Δύση, και για τις Μυριάδες των πολεμιστών που Ελλάδα γνώριζε, ότι πορεύονταν κάτω από το λάβαρό του για να την υποδουλώσουν. Δέκα χρόνια είχαν περάσει από την καταστροφή της πόλης μου. Όμως, ο τρόμο εκείνης της περίοδου, Είχα σημαδέψει για πάντα την ψυχή μου. Ήμουν 19 χρόνων πια. Διάφορα γεγονότα που θα διηγηθώ όταν έρθει η σειρά του, με είχαν χωρίσει από την εξαδέλφη μου και το βρίαξη και με είχαν οδηγήσει όπω ήταν η επιθυμία μου στη Λακεβέμονα και, και στη συνέχεια μετά από λίγο στην υπηρεσία του Αφέντη μου, του Διυναίκη τη Πάρτη. Με αυτή την ιδιότητα βρέθηκα. Με τρεις τρει ακολούθου στη συνοδεία του Διυναίκη και τριών άλλων σπαρθιατών του Ολύμπιου, του Πολύνικου και του Αριστόδη μου στο νησί της ρωδου που αποτελεί τμήμα της αυτοκρατορίας της μεγαλειότητάς του. Σε εκείνο τον τόπο οι πολεμιστές κι εγώ πήραμε μια γεύση της δύναμης της Περσίας τα όπλα. Πρώτα ήρθαν τα πλοία, μια και είχα ελεύθερο το απόγευμά μου, και επειδή ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο μου για να μάθω όσο πιο πολλά μπορούσα για το νησί, κόλλησα σε μια παρέα σφενδονιστών που έκαναν εξάσκηση παρακολουθούσε εκείνους τους ενθουσιώδεις νεαρούς να εξθενδονίζουν με εκπληκτική ταχύτητα τις μολυβένιες σφαίρες τους που ήταν τρεις φορές μεγαλύτερες από το χοντρό δάχτυλο ενός άντρα. Ήταν ικανοί να στείλουν εκείνα τα δολοφονικά βλήματα που τοποθετούσαν σε ένα κεντρικό εύκαμπτο κομμάτι από ξύλο πεύκου, ενάμιση εκατοστό περίπου, προσαρμοσμένο σε δύο ημάντες, εκατοντάδες βήματα μακριά, και να πλήξουν ένα στόχο, όσο το στήθος ενός άντρα τρεις φορές τις τέσσερις. Ένας από αυτούς, ένας νεαρός στην ηλικία μου, μου έδειχνε οι σφενδονίστες χάραζαν με τη μύτη του εγχειριδίου τους το μαλακομολύβι των σφαιρών τους παράξενους χαιρετισμούς. Φάτο ή αγάπη και φυλάκια, όταν κάποιος άλλος από την παρέα σήκωσε το κεφάλι και έδειξε πέρα στον ορίζοντα προς την Αίγυπτο. Είδαμε πανιά, ίσως μια μοίρα στόλου που απήχε τουλάχιστον μια ώρα. Οι σφενδονιστέ του ξέχασαν και συνέχισαν την εξάσκησή του. Μετά από λίγο, έτσι μα φάνηκε τουλάχιστον, το ίδιο αγόρι φώναξε πάλι. Αλλά τούτη τη φορά με έκπληξη και δέο. Όλοι σηκώθηκαν πάνω και κοίταξαν. Η μοίρα του στόλου είχε καταφτάσει με πλοία τρει φορέ μεγαλύτερα από τα δικά μα, με τα πανιά του σηκωμένα για ταχύτητα. Έστριβαν ήδη τον κάβο και κατευθύνονταν γρήγορα προ τον κυματοθράφστη. Κανεί δεν είχε μα τόσο μεγάλα πλοία και τόσο γρήγορα. Πρέπει να είναι γλάρι, είπε κάποιο, κοχίλια που παραβγαίνουν στο δρόμο. Αποκλείεται να είναι ολόκληρα καράβια. Και σίγουρα κανένα στρατιώτη δεν θα μπορούσε να σχίζει το νερό με ταχύτητε σαν κι αυτέ. όμω ήταν πολεμικά πλοία. Τριήρισε από την τύρω τόσο σταθερές στην επιφάνεια που ο κυματισμό δεν φαινόταν να ανεβαίνει πάνω από μια παλάμη κάτω του πάγκου των θελαμίσκων του. Έκαναν αγώνα δρόμου μεταξύ του κάτω από το λάβαρο τη μεγαλειότητά του. Γυμνάζονταν για την Ελλάδα. Για τον πόλεμο. Για την ημέρα που τα χαλκοντιμένα κουπιά τους θα έστελναν τα πλοία της Ελλάδας στο βυθό. Εκείνο το βραδάκι, ο Διηναίκης και άλλοι επεσταλμένοι, πήγανε με τα πόδια στο λιμανάκι της Λίμβου. Τα πολεμικά πλοία είχαν τραβηχτεί στην ακτή σε μια περίμετρο επανδρωμένη από Αιγύπτιους ναυτικούς, οι οποίοι αναγνώρισαν τους παρτιάτε από τους κόκκινους μανδύες και τα μακριά μαλλιά τους. Και τότε ακολούθησε μια παράξενή σκηνή. Ο καπετένιος των ναυτικών έκανε νόημα στους καρτιάτες να πλησιάσουν, τους φώναξε χαμογελώτες να προσπεράσουν τους αργόσχολους που χάζευαν τα πλοία για να τους δείξουν την αβαρχίδα. Οι άνδρες ανερωτιόνταν μέσω ενός διερμηνέα πότε θα ξεσπούσε ο πόλεμος και αν η μοίρα θα τους έφερναν αντιμέτωπο στην ώρα της φαγής. Η Αιγύπτη είναι Ήταν οι πιο ψηλοί άνδρες που είχαν δει στη ζωή μου και ήταν σχεδόν μαύροι από τον ήλιο ή ήταν οπλισμένοι, φορούσαν μπότες από δέρμα ελαφιού, φολιδοτούς θώρακες και κράνη με φτεράστρου θωκαμήλου, διακοσμημένα με χρυσό. Όπλα τους ήταν το δόρυ και το γιαταγάνι. Ήχαν ακμαίο ηθικό τούτη ναυτική. Συνέκριναν τους μης των και των μυρών τους με κίνους των σπαρτιατών και έκαναν ανόητα αστεία μεταξύ τους στη γλώσσα τους. «Χάρηκα που σας γνώρισα, αιμοβόρη μπάσταρδι» είπε με ένα σαρκαστικό χαμόγελο στα δωρικά ο διεινέκης, χτυπώντας τον καπετάνιο στον ώμο. «Ανυπομονώ να κόψω τα μπαλάκια σου και να τα στείλω στην πατρίδα σου, πες Οι Αιγύπτιοι γέλασαν, αν και δεν κατάλαβαν τι τους είπε, και απάντησαν χαμογελώντας με μια ξενική βρισιά, σίγουρα το ίδιο απειλητική και πρόστιχη. «Ο διεινέκης», ρώτησε το όνομα του καπετάνιου. Ο ρωτησε το ονομα του καπετανιου ο άντρα ότι τον έλεγαν η γλώσσα του παρτιά την μπερδεύτηκε και αποφάσισε να τον λέει «Τόμι», που φάνηκε να ευχαρίστησε εξίσου την αξιωματικό. Ρώτησαν πόσα τέτοια πολεμικά πλοία είχε στο στόλο του ο μεγάλος βασιλιάς. «Εξήντα», ήρθε η απάντηση μέσω του διερμηνέα. «Εξήντα πλοία», ρώτησε ο Αριστόδημος. Οι Αιγύπτοι τους χάρισαν ένα στραφτερό χαμόγελο. «Εξήντα μοίρες». Οι ναύτες συνόδευσαν τους παρτιάτες για μια πιο λεπτομερή επιθεώρηση των πλοίων που είχαν τραβηχτεί στην άμμο, με την καρίνα στο πλάι αφήνοντας εκείνη θέα το κατωμέρο του σκελετού τους. Οι τυρινοί ναυτικοί το καθάριζαν και το στεγανοποιούσαν. Μια δουλειά στην οποία επιδίδονταν, με ενθουσιασμό, μύρισα και Οι ναυτικοί λείπαιναν τι σκυλιά στον πλοίων για να αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι σανίδε του καραβιού ενώνονταν στι άκρε, με σφήνες που εφάρμοζαν στις εγκοπές με τόση ακρίβεια, που δεν έμοιαζε με δουλειά ναυπήγο, ξυλουργού, αλλά ενός μάστορα επιπλοποιού. Τα ενωμένα μεταλλικά φύλλα μεταξύ του εμβόλου και του σκελετού ήταν γελισμένα με ενισχυμένο ψημένο πυλό και κερωμένα με ένα είδος λαδιού, με βάση τον έφτιακο άπλωναν οι ναύτες, αφού το έλειωναν πρώτα με κουπιά. Δίπλα σε αυτά τα γρήγορα πλοία, η ορθία, το καράβι των Σπαρτιατών, έμοιαζε με μαούνα που μεταφέρει σκουπίδια, αλλά αυτό που άξιζε ιδιαίτερης προσοχής δεν είχε σχέση με τις έγνοιες της θάλασσας. Ήταν οι πλεκτές μπροστέλες που φορούσαν οι ναυτικοί για να προστατεύουν τα απόκρυφα μέλη τους. «Τι είναι αυτές οι πάνε, ρώτησε ο Δίνα γελώντα και τραβώντας την ούγια του ρουχού που κάλυπτε το στέρνο του καπετάνι. «Πρόσεχε, φίλε μου», απάντησε ο ναυτικό με μια θεατρική κομική κίνηση. «Έχω ακούσει για του Έλληνε. Ο Αγίπτιος ρώτησε τους παρθιάτες γιατί είχαν τόσο μακριά μαλλιά. Ο Λίμπτιος απάντησε με τα λόγια του νομοθέτη Λυκούργου. Γιατί κανένα άλλος στολίδι δεν κάνει έναν ωραίο άντρα ωραιότερο ή έναν άσκιμο τρομακτικότερο, και είναι και τζάμπα. Μετά ο ναυτικός άρχισε να πειράζει τους παρθιάτες για τα περιβόητα κοντά τους ξύφη. Αρνιόταν να πιστέψει ότι λέκε Λαϊκέ είχαν αυτά τα όπλα μαζί τους στη μάχη. Έμοιαζαν με παιχνίδια. Πώς ήταν δυνατό ένα τόσο δάμα χεράκι ήκανον να καθαρίζει μόνο μήλα να βλάψει τον εχθρό. «Το κόλπο είναι να του δουλεύεις όμορφα και έξυπνα», υπό δυναίκης, πιέζοντας το στήθος του πάνω στο στήθος του Αιγυπτίου Τόμι για να του δείξει. Όταν ήρθε η ώρα του χωρισμού, οι σπαρτιάτες πρόσφεραν στους ναυτικούς δύο ασκιά κρασί από τα φάλαρα, το καλύτερο που είχαν, ένα δώρο που προοριζόταν για το διοικητή της ρόδου. Οι ναυτικοί έδωσαν σε κάθε σπαρτιάτη από ένα χρυσό δαρικό, η αμοιβή ενό μήνα για έναν Έλληνα κοπιλάτη και από ένα σακί φρέσκα ρόδια από τον Ήλο. Η Αποστολή επέστρεψε στη Σπάρτη χωρί επιτυχία. Οι ρόδιοι, όπω γνωρίζει η μεγαλειότητά του, είναι δωρεί. Μιλούν μια διάλεκτο παρόμοια με αυτήν των λακεδαιμονίων και αποκαλούν του θεού του με τα ίδια δωρικά ονόματα. Όμω το νησί του ήταν συμμαχικό τη αυτοκρατορία πριν τον πρώτο Περσικό πόλεμο. Ποια άλλη επιλογή είχαν οι Ρώδοι, εκτός από την υποταγία, αφού το έθνος τους βρίσκεται στη σκιά των ιστών του αυτοκρατορικού στόλου. Η πρεσβεία των Σπαρτιατών έλπιζε, πέρα από κάθε προσδοκία να αποσπάσει, επικαλούμενοι τους αρχαίους δεσμούς της φυλής, ένα μέρος του στόλου των Ροδίων από την υπηρεσία της μεγαλειότητάς του. Δεν βρήκε υποστηρικτές. Το ίδιο αποτέλεσμα όμω είχαν όπω έμαθει η πρεσβεία μα όταν επέστρεψε στην Πατρίδα και οι άλλε παρόμοιε αποστολέ που στάλθηκαν στην Κρήτη, στην Κώστι Χίο, στη Λέσβο, στη Σάμου, στην Άξο, στην Ήμβρο, στη Σαμοθράκη, στη Θάσο, στη Σκύρο, στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Τίνο και στη Λίμνο. Ακόμα και η δήλωση γενέτειρα του Απόλωνε είχε προσφέρει γη και είδωρ στου Πέρσε. Φόβο. Αυτό το φόβο μπορούσε να τον ενασάνει κανεί στον αέρα τη άνδρου, όπου προσεγγίσαμε στην επιστροφή για την πατρίδα. Τον ένιωθε σαν υδρότα στο κορμί στην Καία και στην Ερμιόνη, όπου από κανένα πανδοχείο του λιμανιού δεν έλειπαν οι καπεταναίοι και οι κοπηλάτες, με τις τρομακτικές ιστορίες τους για το μέγεθος της κινητοποίησης στην Ανατολή και τις αναφορές των αυτοπτών μαρτύρων και τις μυριάδες του εχθρού. Φόβος. Αυτός ο ξένος συντρόφευε την πρεσβή όταν αποβιβάστηκε στη θηρέα και άρχισε τη διήμερη ανάβαση, μέσα στη σκόνη του πάρνονα για να φτάσει στη Λακεδέμονα. Ταξιδεύοντας την ανατολική ορασυρά, οι απεσταλμένοι έβλεπαν τους αγρότες και τους πληθυσμούς των πόλεων να μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους στα βουνά. Αγόρια οδηγούσανε γαϊδούρια φορτωμένα με σακιά, γεμάτα καλαμπόκι και κρυθάρι, ενώ πλοι άνδρες της τα προστάτευαν. Σύντομα θα ακολουθούσαν οι και τα παιδιά. Στην εξοχή ομάδες από την ίδια φατρία έθαβαν κιούπια με κρασί και λάδι. Έχτιζαν μαντριά και έσκαβαν πρόχειρα καταφύγια στις απόκριμνες πλαγιές. Φόβος. Στο συνοριακό φρούριο των Καριών η ομάδα μας έπεσε πάνω σε μια πρεσβεία από την ελληνική πόλη των Πλατεών. Αποτελούνταν από καμιά δεκαριά άνδρες μαζί με και συνοδεία και κατευθύ Πρέσβη τους ήταν ο αρήμνηστος, ο ήρωας του Μαραθώνα. Λένε ότι αυτός ο σπουδαίος άντρας, αν και είχε περάσει τα πενήντας εκείνη την περίφημη μάχη πριν δέκα χρόνια, είχε μπει στο νερό με πλήριο πλισμό και έκοβε με το σπαθί του τα κουπιά από τις περσικές τριήρης που προσπαθούσαν να φύγουν για να σωθούν. Στου παρτιάτε άρεσαν κάτι τέτοιο. Επέμεναν λοιπόν η ομάδα του αρήμνηστος. Να φάει με τη δική μα και να πορευτούμε μαζί το υπόλοιπο του δρόμου προ την πόλη. Ο άντρα από τι πλατεέ μα είπε όσα γνώριζε για του Πέρσει. Ο περσικό στρατό, ανέφερε, αποτελούνταν από δύο εκατομμύρια άντρε που είχαν στρατολογηθεί από όλα τα έθνη τη αυτοκρατορία, είχαν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα του μεγάλου βασιλέα στα Σούσα, το περασμένο καλοκαίρι. Οι στρατιωτικέ δυνάμει είχαν πρόωθη τη δυσάρδη, όπου και από εκείνο το μέρος όπως τα σχεδίαζε και ο πλέον άπειρος αξιωματικός, οι μυριάδες, τα βάδιζαν φόρια κατά μήκος των ακτών της Μικράς Ασίας, μέσω της Αιωλίας και της Τρίες. Τα διέσχιζαν τον Ελίσποντοφ, φτιάχνοντας γέφυρα με πλοία ή με μαζικό πέρασμα του στενού με πορθμία, κατόπιν θα προχωρούσαν δυτικά. Τα διέσχιζαν τη Θράκη και τη Χερσόνησο, νοτιοδυτικά διαμέσου της Μακεδονίας και μετανότια στη Θεσσαλία. Στην ίδια την Ελλάδα. Οι σπαρτιάτες τους είπαν αυτά που είχαν μάθει από τους Ρωδίους. Ότι ο περσικός στρατός είχε ξεκινήσει ήδη από τις άρδες. Το κυρίως σώμα βρισκόταν αυτή τη στιγμή στην Άβηδο. Και ετοιμαζόταν να διαβεί τον Ελίσποντο. Θα ήταν στην Ευρώπη μέσα σε ένα μήνα. Στη Σελασία ένας αγγελιακός από τους εφόρους της Πάρτης περίμενε τον Αφέντη μου για να του αναθέσει μια νέα αποστολή. Ο Διηναίκης Έπρεπε να αποσπαστεί από την ομάδα και να σπεύσει στην Ολυμπία. Μόλις φτάσαμε, λοιπόν, στο δρόμο για την Πελάνα, αποχωρίστηκε από τους άλλους. Και συνόδευόμενος μόνο από μένα, άρχισε να βαδίζει γόργα, σκοπεύοντας να καλύψει τα 435 στάδια σε δύο μέρες. Δεν είναι ασύνηθες σε τέτοιες διαδρομές, καθώς βαδίζει κανείς πεζί να πέσει πάνω σε μερικά πανέξυπνα σκύλια, ακόμα και σε χαμίνια. Σε ημοιάγρια κατάσταση από τα Πέριξ. Και μια φορά, οι ξένια στεφτοί σύντροφοι παραμένουν στην παρέα όλη μέρα, τρέχοντας χαρούμενα περαδόθα, ακολουθώντας τον Οδυπόρο. Ο Δυναίκης αγαπούσε τα δέσποτα αυτά ζώα. Πάντα καλοδεχόταν και χαιρόταν την ωραία, απροσδόκητη τη της τους. Εκείνη την ημέρα, ωστόσο, έδιωξε βία όλους όσου συναντήσαμε, σκυλιά και ανθρώπους βαδίζοντας αποφασιστικά προς τα μπρος, χωρίς να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά. Δεν τον είχα ξαναδεί τόσο προβληματισμένον ή τόσο σοβαρό. Κάτι είχε γίνει στη Ρόδο και ήμουν σίγουρος ότι... Αυτό ήταν η τοσο σοβαρο κατι ειχε γινει στη ροδο και μου σιγουρος οτι αυτο ηταν η πηγη της τεραχής του αφέντη μου. Το επεισόδιο αυτό συνέβη στο λιμάνι. Αμέσως μόλις οι Σπαρτιάδες και οι Αιγύπτοι ναυτικοί τελείωσαν την αντελαγή των δώρων και ετοιμάζονταν να αποχωριστούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις πολλές φορές οι ξένοι βάζουν κατά μέρος τις τυπικότητες στην επικοινωνία σύμφωνα με τις οποίες συμπεριφέρονταν και συζητούσαν μέχρι τότε, και μιλούν ως άντρας προς άντρα από καρδιάς. Ο καπετάντης αμύθιχος ήταν φανερό ότι είχε συμπαθήσει ιδιαίτερα τον Αφέντη μου και τον πολέμαρχο Ολίμπιο, τον πατέρα του Αλεξάνδρου. Τους πήρε κατά μέρος και τους είπε ότι θέλει να τους δείξει κάτι, τους οδήγησε στη σκηνή εκστρατείας του διοικητή του Στόλου, που είχε στηθεί στην παραλία και με την άδεια του αξιωματικού μας έδειξε κάτι πόμιο του οι Σπαρτιάτες και εγώ φυσικά δεν είχαμε αντικρίσει ποτέ. Ήταν ένας χάρτης. Μια γεωγραφική αναπαράσταση, όχι μόνο της Ελλάδας και των Ισιών του Αιγαίου, αλλά του κόσμου λάκερου. Ο χάρτης απλωνόταν σε πλάτος σχεδόν δύο μέτρων. Ήταν φτιαγμένος με μεγάλη λεπτομέρεια και δεξιοτεχνία πάνω σε πάπυρο του νύλου. Ένα εκπληκτικό μέσο. Αν τον κρατούσε κανείς το φως, μπορούσε να δει μέσα από αυτόν, όμως ακόμα και τα δυνατότερα χέρια ενός ανθρώπου δεν θα μπορούσαν να τον σκίσουν. Η κόψη μιας λεπίδας τον προφύλασε από τον ασκίστη όταν πρώτο άνοιγε. Ο ναυτικός ξεδίληξε το χάρτη πάνω στο τραπέζι του διοικητή της Μοίρας, έδειξε στους παρτιάτες την πατρίδα τους, στην καρδιά της Πελοποννήσου, με την Αθήνα 1218 στάδια περίπου βόρειο-ανατολικά, τις Θήβες και τη Θεσσαλία προς το βορρά και τα βουνά, όσα και όλυμπο, στο βορειότερο άκρο της Ελλάδας. Στα δυτικά ο κατασκευαστής του χάρτη είχε ζωγραφίσει με το στυλό της Σικελία την Ιταλία και όλους τους συνασπισμούς της θάλασσας και της ξηράς, μέχρι τις Ηράκλειες τύλες. Ωστόσο, ο κύριος όγκος του χάρτη μόλις είχε αρχί «Θέλω απλώς να σας δείξω για το δικό σας, καλό, φίλη μου», υποψαμεί μέσω του διερμηνέα του, το μέγεθος της αυτοκρατορίας της μεγαλειότητάς του και τα το μέσα που έχει στη διάθεσή του απέναντί σας, ώστε να αποφασίσετε αν θα αντισταθείτε ή όχι. Βασιζόμενοι σε γεγονότα και όχι στη φαντασία. Ξετύλιξε το χάρτη προς τα ανατολικά. κάτω από το φως της λάμπας φάνηκαν τα νησιά του Αιγαίου, η Μακεδονία, η Λυρ η Θράκη και η Σκηθία, ο Ελίσποντος, η Λιδία, η Καρία, η Κιλικία, η Φινίκη και οι Ιώνικες πόλεις της Μικράς Ασίας. Όλα αυτά τα έθνη διοικούνται από το Μεγάλο Βασιλέα. Όλα αυτά τα μέρη είναι στην υπηρεσία του. Όλοι αυτοί έρχονται εναντίον σας. Αλλά αυτή είναι η Περσία. Ακόμα δεν φτάσαμε στην καρδιά της αυτοκρατορίας. Κι άλλοι συνασπισμοι χωρών φάνηκαν με το ξετύλιγμα του χάρτη. Το χέρι του Αιγύπτιου σύρθηκε στο περίγραμμα της Αιθιοπίας, της Λιβύης, της Αραβίας, της Αιγύπτου, της Ασυρίας, της Βαβυλωνίας, της Ουμερίας, της Καπαδοκίας, της Αρμενίας και της Υπερκαυκασίας. Εκθίασε τη φήμη καθενός από εκείνα τα βασίλεια και ανέφερε τους αριθμούς των πολεμιστών τους, τα όπλα και τον εξοπλισμό τους. Ένας άντρας που ταξιδεύει με γρήγορο ρυθμό μπορεί να διασχίσει την Πελοπόννησο σε τέσσερις ημέρες. Κοιτάξτε εδώ, φίλοι μου. Για να πάει κανείς από την Τύρο στα Σούσα, την πρωτεύουσα του Μεγάλου Βασιλέα, είναι τρεις μήνες πορεία. Και όλη αυτή η γη, όλοι οι άνθρωποι και τα πλούτη της ανήκουν στον Ξέρξη. Και τα έθνη του δεν επιτίθενται το ένα εναντίον του άλλου, όπως αρέσκεστε να κάνετε εσείς οι Έλληνες. Στις συμμαχίες δεν υπάρχουν δια όταν ο Βασιλιάς λέει συγκεντρωθείτε, τα στρατεύματα του συγκεντρώνονται. Όταν λέει προχωρήστε, προχωρούν. Και ακόμη, είπε, δεν φτάσαμε στην Περσέπολη και στην καρδιά της Περσίας. Ξετύλιξε κι άλλο το χάρτη. Μπροστά στα μάτια του εμφανίστηκαν κι άλλοι συνασπισμοί, μα ακόμα πιο περίεργα ονόματα. Ο ανέφερε κι άλλους αριθμούς. Δυεκόσες χιλιάδες από αυτή τη σε τραπία. από εκείνη. Η Ελλάδα στη Δύση φαινόταν όλο και πιο ασήμαντη. Εμοιάζε να ζαρώνει σε ένα μικρό κοσμο αντίθετα από τον ατέλειο τόγκο της περσικής αυτοκρατορίας. Ο Αιγύπτιος μιλούσε τώρα για παράξενα ζώα και μυθικά τέρατα, καμήλες και λέφαντες, άγρια γαϊδούρια, μεγάλα ανάλογα. Έδειξε τις χώρες της Ιδίας της Περσίας μετά την Ιδία τη Βακτριανή, την Αρία τη Σογδιανή και την Ινδία, έθνη που οι δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή του και τα το ονόματά του. Από αυτέ τι μεγάλε χώρε η μεγαλειότητά του αντλεί μοιριάδε πολεμιστέ. Άνδρε μεγαλωμένου κάτω από τον εκτιφλωτικό ήλιο τη Ανατολή. Σκληραγωγημένου όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οπλισμένου με όπλα που δεν έχετε αντιμετωπίσει ποτέ σε μάχη. Άνδρε που πληρώνονται μέχρι σάφη και αμέτρητου θησαυρού. Κάθε τι που παράγεται. Κάθε φρούτο πόρο, χείρο πρόβατο. Αγιελάδα. Άλογο, η παραγωγή κάθε ορυχείου, αγροκτήματο, δάσους και αμπελώνα. Ανήκει στη μεγαλειότητά του. Το λεφτάτε έχει διοχετεύσει στη συγκρότηση αυτού του στρατού που βαδίζει για να σα υποδουλώσει. Ακούστε με, αδέλφια. Η φυλή των Αιγυπτίων είναι αρχαία. Μετράει τις γενιές των προπατώρων της εκατοντάδες χρόνια στην αρχαιότητα. Έχουμε δει αυτοκρατορίες να έρχονται και να φεύγουν. Κυβερνήσαμε και μας κυβέρνησαν. Ακόμα και τώρα θεωρούμαστε κατακτημένος λαός. Υπηρετούμε τους Πέρσες. Κοιτάξτε όμως την κατάστασή μου, φίλοι μου. Μοιάζω για κακομύρης. Είναι η συμπεριφορά μου, ένα αξίο Κοιτάξτε εδώ, μέσα στο πουγκί μου. Μ' όλο το σεβασμό, αδέλφια. Θα μπορούσα να σας πουλήσω και να σας αγοράσω όλους με αυτά που έχω πάνω μου. Σε αυτό το σημείο ο Ολύμπιος. Διακόψε τον Αιγύπτιο και του ζήτησε να μπει στο θέμα. «Το θέμα είναι το εξής, φίλοι μου. Η μεγαλειότητά του δεν θα τιμήσει εσά τους Σπαρτιάτες λιγότερο από εμά τους Αιγύπτιους ή όποιονδήποτε πολεμικό λαό, αν δείξετε σοφροσύνη και θέσετε τους εαυτούς ασικιώθελώς κάτω από το λαβαρό του. Στην Ανατολή έχουμε μάθει κάτι που εσείς οι Έλληνες δεν γνωρίζετε. Ότι ο τροχός γυρίζει και άνθρωπος Πρέπει να γυρίζει μαζί του. Η αντίσταση δεν είναι απλός παραλογισμός, αλλά τρέλα. Τότε παρατήρησα τα μάτια του Φέντη μου. Προφανώς καταλάβαινε την ειλικρινή πρόθεση του Αιγυπτίου και ότι τα λόγια που πρόφερε ήταν από φιλία και ενδιαφέρον, ωστόσο δεν μπόρεσε να κρύψει το θυμό του. «Δεν έχεις γευτεί ποτέ την ελευθερία, φίλε. Υποδεί να έχεις, αλλιώς θα γνώριζες ότι δεν εχεις γευτει ποτε την ελευθερια φιλε υποδει να εχεις αλλιως γνωριζες οτι δεν εξαγοραζεται με χρυσάφι». «Αλλά με ατσάλι». Βρήκε γρήγορα την αυτοκυριαρχία του και πιάνοντας τον Αιγύπτιο φιλικά από τον ώμο, τον κοίταξε στα μάτια χαμογελώντας. «Όσο για τον τροχό στον οποίο αναφέρθηκες», ολοκληρώσε ο μου, «όπως όλοι γυρίζει και προς τις δυο μεριές». Φτάσαμε στην Ολυμπία το απόγευμα της δεύτερης ημέρας από την Πελάνα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αφιερωμένοι στο Δία είναι οι πιο ιεροί από όλες τις ελληνικές λατρευτικές εορτές και κατά τη διάρκεια τους κανένας Έλληνας δεν επιτίθεται σε κάποιον άλλο, ούτε και σε ξένοις βολέα ακόμα. Εκείνη τη χρονιά, οι αγώνες θα διεξάγονταν σε μερικές εβδομάδες. Στην πραγματικότητα, τα Ολυμπιακά γήπεδα και οι κοιτώνες ήταν ήδη γεμάτα αθλητές και προγυμναστές από όλες τις ελληνικές πόλεις, και προετοιμάζονταν επί τόπου, όπως ο των Θεών. Αυτοί οι αθλητές, όλοι πάνω στην εφηβεία τους και άφθαστοι, σε ταχύτητα και ανδρία, περικύκλωσαν τον Αφέντη μου αμέσως μόλις έφτασε. Επικράτησε μεγάλη όχλο ζητούσαν να μάθουν για την προέλαση των Μπερσών και σπάραζαν επειδή απαγορευόταν να φέρουν όπλα όσο διαρκούσαν οι αγώνες. Δεν ήταν δική μου δουλειά να ρωτήσω ποια ήταν ακριβώς η αποστολή του Αφέντη μου. Αυτό που θα μπορούσε να εικάσει μόνο κανείς, ήταν ότι είχε σταλεί να υποβάλει αίτηση για απαλλαγή από τους ιερείς. Περίμενα έξω στον περίβολο όσο ο Δ. Νέκης έκανε μέσα τη δουλειά του. Όταν τελείωσε ήταν ακόμα μέσα. Οι δυο μας λοιπόν, μια και δεν συνοδευόμαστε από κανέναν, κανονικά θα έπρεπε να επιστρέψουμε αμέσως στη Σπάρτη. Όμως η παράξενη η συμπεριφορά του κυρίου μου συνεχίστηκε. Κάτι είχε στο νου του. Έλα, μου είπε κατευθυνόμενος στην οδισό των πρωταθλητών δυτικά του Ολυμπιακού στεδίου. Θα σου δείξω κάτι για να μαθαίνεις. Παρακάμψαμε με τις στήλε όπου ήταν γραμμένα τα ονόματα και τα έθνη των οικητών των αγώνων. Το... το μάτι μου έπεσε στο όνομα του Πολύνικου. Ενός από τους συντρόφους του αθέντη μου στην Αποστολή στη Ρόδο, που ήταν χαραγμένο δύο φορές επί δύο συνεχείς Ολυμπιάδες, ήταν οικητής την όπλη το Δρομή, δηλαδή σε αγώνα δρόμου με πλήρη εξοπλισμό. Ο διεινέκης έδειξε τα ονόματα και άλλων σπαρτιατών πρωταθλητών που τώρα ήταν τριάντα ή σαράντα ετών και τους οποίους γνώριζα εξόψεως. Αλλά και άλλους που είχαν πέσει στη μάχη δεκαετίες ή και αιώνες πριν, έπειτα έδειξε ένα τελευταίο όνομα πριν από τέσσερις Ολυμπιάδες στον κατάλογο των οικητών του Πεντάθλου. Η και αιωνες πριν επειτα εδειξε ενα τελευταιο ονομα πριν απο τεσσερις ολυμπιαδες στον καταλογο των νικητών του πενταθλου η ατροκλης γιος του Νικό Διάδη, Λάκια Δαιμόνιος. «Ήταν ο αδερφός μου», είπε ο στον γειτόνι των Σπαρτιατών. Μια καλήβα εκενώθηκε για χάρη του, και σε μένα παραχωρήθηκε λίγος χώρος κάτω από το προστό, αλλά η διάθεσή του δεν είχε αλλάξει. Πριν ακόμα βολευτώ πάνω στις κρύες πέτρες εμφανίστηκε με πλήρη ενδυμασία και μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω. Διασχίσαμε τους άδειους δρόμους, πηγαίνοντας προς το Ολυμπιακό Στάδιο και μέσω της ύραγγας των αθλητών, βγήκαμε στην ευρύχωρη και σιωπηλή έκταση του αγωνιστικού χώρου που φάνταζε μεν εξελίσσου και μελαγχολικός κάτω από το φως των αστεριών. Ο Διένακης ανέβηκε την πλαγιά όπου στέκονταν οι κριτές και πήγε στις θέσεις πάνω στο χορτάρι που ήταν κρατημένες για τους παρτιάτες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Διάλεξε ένα πάνε μου μέρος κάτω από τα πέφκα στην κορφή της πλαγιάς που έβλεπε στο στάδιο και κάθισε. Έχω να λένε ότι για τον Εραστή οι εποχές είναι σημαδεμένες από τη θύμηση των ρωμένων του, που η ομορφιά τους πυρπόλησε την καρδιά του. Θυμάται τη χρονιά που φεγκαροχτυπημένος κυνηγούσε κάποια αγαπημένη του στην πόλη και μια άλλη τότε που ευνοουμένη του υπέκυψε τελικά στη γοητεία του. Για τη μητέρα και τον πατέρα πάλι οι εποχές μετριούνται με τις γεννήσεις των παιδιών τους. Τότε έκανε το πρώτο του βήμα. Τότε είπε την πρώτη του λεξούλα. Με αυτά τα οικογενειακά περιστατικά σημαδεύεται το ημερολόγιο της ζωής των στοργικών γονέων και γεμίζει το βιβλίο των αναμνήσεων. Αλλά για τον πολεμιστή, οι εποχές δεν σημαδεύονται από τέτοια γλυκά μέτρα και σταθμά, ούτε από τα ίδια τα ημερολογιακά χρόνια, αλλά από τις μάχες, πολεμικές εκστρατειες και χαμενης σύντροφή, Δοκιμασίες για τους επιζήσαντες, συγκρούσεις και διαμάχες από τις οποίες ο χρόνος δίνει Κάθε περιττή ανάμνηση, αφήνοντας μόνο τα παιδεία των μαχών και τα ονόματά τους, που δημιουργούν στη μνήμη του πολεμιστή μια εξευγενισμένη κατάσταση, πέρα από κάθ' άλλο μνημόσυνο. Αγορασμένο με το ιερό νόμισμα του αίματος και πληρωμένο με τη ζωή των αγαπημένων συμπολεμιστών, όπως ο ιερέας με τη γραφίδα του και τον γέρινο άβακα, έτσι και ο πλήτης έχει τον τρόπο γραφή του. Η ιστορία του είναι εσμηλεμένη πάνω στο άτομό του με το στήλο του ατσαλιού. Η αλφάβητός του είναι χαραγμένη μακόντιο και σπαθή ανεξίτηλα πάνω στη σάρκα του. Ο δυναίκης βολεύτηκε στη σκοτεινή γη, πάνω από το στάδιο. Άρχισα τότε, όπως απαιτούσε το καθήκον μου ως βοηθού, να ετοιμάζω και να τοποθετώ το ζεστό λάδι, ανακατεμένο μεγαρύφαλο και σύμφυτο που ζήτησε ο Κύριος μου, και βασικά κάθε όμοιος μετά τα 30, για να πέσει απλώ στη γη να κοιμηθεί. Ο Διυναίκη δεν μπορούσε να θεωρηθεί ηλικιωμένο, ήταν περίπου 42 ετών. Τα μέλη ωστόσο του σώματός του και οι κλειδώσει του έτριζαν σαν να ήταν γέρος. Ο προηγούμενο βοηθός του, ο Αυτόχυρα, μη γμάθη με ποιον τρόπο να κάνουμε αλλάξει στους κόμβους και στα εξογκώματα των ουλών, των αμέτρητων τραυμάτων του αφέντη μου και τα μικρά κολπάκια στον εξοπλισμό του, ώστε να μην διακρίνονται οι αναπηρίες. Ο αριστερός του όμως δεν ανέβαινε ψηλότερα από τα αυτή του και δεν μπορούσε να λυγίσει καλά τον αγώνα του ίδιου χεριού. Η τη τυλιγόταν πρώτα γύρω από τον κορμό του και μέχρι να περάσω τα λουγιά στους ώμους του και να τα στερεώσω, την κρατούσε με τους αγκώνες. Δεν μπορούσε να λυγίσει τη μέση για να πάρει την ασπίδα του και όταν ακόμα αναπαβόταν στο γόνατό του. Εγώ έπρεπε να πιάσω την οριχάλικην εχηρίδα και να την περάσω στο βραχιονά του, έτσι όπως στεκόταν όρθιος. Ο διηνέκης αδυνατούσε επίσης να λυγίσει το αριστερό του πόδι, εκτός και αν του γίνονταν μελάξεις τον τένοντα, μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία του. Αλλά το πιο φοβερό τραύμα του κυρίου μου ήταν μια απέσια ουλή, μεγάλη ως του χεριού ενός ανθρώπου που διέτρεχε οδοντοτά, όλο το πάνω μέρος του φρυδιού του ακριβώς κάτω από τη γραμμή των μαλλιών. Συνήθως δεν ήταν ορατή, αφού σκεπαζόταν από τις πλούσιες μπουκλές που έπεφταν στο μετωπό του. Όταν σήκωνε όμως τα μαλλιά του για να δεχτεί την περικεφαλαία, ή τα έδαινε προς τα πίσω για να κοιμηθεί, η σκούρα αυτή χαρακιά εμφανιζόταν σ' όλο της στο μεγαλείο. Διέκρινα καθαρά εκείνη τη στιγμή κατά το φως των αστεριών. Προφανώς η γεμάτη περιέργεια έκφραση που ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό μου ήταν πολύ αστεία γιατί γέλασε και ψηλάφισε με το χέρι του την ουλή. «Αυτό ήταν το δώρο μου από τους Κορινθίους, Χίωνη. Είναι πολύ παλιά, τότε που γεννήθηκες εσύ. Η ιστορία της, αρκετά ενδιαφέρουσα, είναι η ιστορία του αδελφού μου. Ο αφέντης μου κοίταξε πέρα πάνω στην πλαγιά και προς την οδό των πρωταθλητών. Ίσως ένιωθε τη σκιά του αδελφού του, εκεί κοντά». Ή τις μακρύνες θύμησες από την παιδική του ηλικία, τη μάχη ή τον αγώνα των αγώνων. Μου έγνεψε να του γεμίσω ένα κύπελο με κρασί και να πιω κι εγώ λίγο. «Δεν ήμουν αξιωματικός τότε», άρχισε να λέει μόνος του, συλλογισμένος ακόμα. Φορούσε τον αστείο πύλο, αντί για το λοφείο». Εννοούσε το κράνος του οπλίτη με το λοφείο που ξεκινούσε από το μέτωπο προς τα πίσω αντί για το κράνος με τον εγκάρσιο λόφο τον ομοτάρχη. «Θέλεις να ακούσεις την ιστορία, Χίωνη» «Είναι σαν παραμύθι». <Κι> Απάντησα πως πολύ θα το ήθελα. Ο κυριός μου φάνηκε να συλλογίζεται για λίγο. Είδαν φανερό ότι αναρωτιόταν μήπως η αφήγηση της ιστορίας ήταν μετεοδοξία από μέρους του ή η υπερβολικη αυτοπροβολή. Αν ήταν έτσι, θα σταματούσε αμέσως. Ωστόσο, το επεισόδιο αυτό σίγουρα θα περιείχε κάποιο δίδαγμα, γιατί με ένα ελάχιστα αντιληπτό αρνητικό κούνημα της κεφαλής ο κυριός μου έδωσε στον εαυτό του την άδεια να συνεχίσει. Βολεύτηκε καλύτερα στην πλαγιά και άρχισε. Συνέβη στο Αχίλιο, εναντίον των Κορινθίων και των Αρκάδων συμμάχων τους. Δεν θυμάμαι καν για ποιο λόγο είχε γίνει αυτός ο πόλεμος, αλλά όποιος και αν ήταν, αυτή που τα ανασγεί... Είχανε βρει το κουράγιο να μας τριμώξουν άγρια. Η γραμμή είχε σπάσει. Οι τέσσερις πρώτες σειρές είχανε μπερδευτεί. Η μάχη γινόταν σώμα με σώμα. Ο αδελφός μου ήταν αρχηγός του λόχου και εγώ ένας τρίτος. Εννοούσε ότι αυτός ο διεινέκης διοικούσε την τρίτη ενωμοτία. Δεκαέξι θέσεις πίσω, σε διάταξη πορείας. Έτσι, όταν αναπτυχθήκαμε στη γραμμή ανατέσσερις, Βρέθηκα στη θέση μου ως τρίτος δίπλα στον αδελφό μου, επικεφαλής της ονομωτίας μου. Πολεμήσαμε σαν διάδα ο Ιατροκλής κι εγώ. Εκπαιδευόμαστε σαν ζευγάρι από παιδιά. Μόνο που τώρα δεν αθλούμαστε. Ήταν αληθινό αιματοκύλισμα. Ξεφνικά βρέθηκα μπροστά σε ένα τέρας. Ο αντίπαλος μου ήταν δύο μέτρα ψηλός και χοντρός όσο δύο και ένα άλογο μαζί. Ήταν σαστισμένο το ακόντιό του είχε σπάσει και τον είχε κυριεύσει τέτοια οργή που δεν είχε το μυαλό να τραβήξει το σπαθί του. «Γυναίκη», είπα στον εαυτό μου, «καλύτερα να βάλεις λίγο σιδερικό σε αυτό το μπάσταρδο, πριν θυμηθεί ότι έχει αυτό το μπαλτά για στο μπούτι του». Όρμησε εναντίον του, με αντιμετώπισε χρησιμοποιώντας την ασπίδα του ως όπλο. Η άκρη της ήτανε σαν θεκούρη. Το πρώτο του χτύπημα έσκισε την ασπίδα μου. Εγώ με το ακόντιο στο χέρι προσπάθησα να τον διαπεράσω, αλλά εκείνος τα έσπασε με ένα δεύτερο χτύπημα. Τώρα στεκόμουνα άοπλος μπροστά σε εκείνο το δαίμονε. Κουνήσε την ασπίδα σε ένα σέρβιρ, ένα απολαυστικό πιάτο. Με βρήκε ακριβώς εδώ, πάνω από το μάτι. Ένιωσε το πάνω μέρος της περικεφαλαίας να σκίζεται και να πέφτει, ξυρίζοντας το μισό μου κρανίο Το κάτω μέρος της τρύπας του ματιού της προσωπίδας είχε σκί κάτω από το φρύδι. Καριστερό μου μάτι. γέμισε έματα. Με τύλιξα το συνέστημα της αδυναμίας που έχεις όταν είσαι πληγωμένος, όταν ξέρεις ότι είσαι άσχημα. Αλλά δεν ξέρεις πως άσχημα. Που νομίζεις ότι είσαι ήδη νεκρός, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Όλα γίνονται μαργό ρυθμό, σαν σόνιρο. Ήμουν πεσμένος μπλούνητας. Ήξερα ότι ο γίγαντας εκείνος ήταν από πάνω μου έτοιμος να με ξαποστείλει με ένα χτύπημα στον κάτω κόσμο. Ξαφνικά βρέθηκε δίπλα μου. Ο αδελφός μου. Τον είδα να κάνει ένα βήμα και να εξφενδονίζει το ξύφος του εναντίον του αντιπάλου μου. Χτύπησε τον κορίνθιο γίγαντα ακριβώς κάτω από τη μύτη. Το σίδερο κομμάτιασε το δόντια του. Τρύπησε το κόκαλο του σαβωνιού και χώθηκε στο λαιμό του. Έμεινε εκεί με τη λαβή εξέχει μπροστά από το πρόσωπό του. Ο δυναίκης κούνησε το κεφάλι και άφησε να του ξεφύγει ένα αγρίο γέλιο, όπως όταν προσπαθεί να θυμηθεί κανείς μια μακρινή ιστορία, γνωρίζοντας πόσο κοντά έφτασε στο θάνατο. Και νιώθει Δεό για τους θεούς που επέζησε. Δεν κατάφερε ωστόσο να γονατίσει το γίγαντα με το απαλό χέρι. Γύρισε αμέσως προς τον ιατροκλή με γυμνά τα χέρια. Και το γουρούνι του κατάφερε μια μπουνιά στο στομάχι. Εγώ τον έπιασα από τα πόδια και αδελφός μου από τα χέρια. Τον ρίξαμε κάτω σαν μπαλεστή. Έχωσα τη μύτη του κοντεριού μου, που από δυόμιση μέτρα είχε καταντήσει τριάντα εκατοστά στη γυλιά του. Μετά άρπαξα τη μύτη ενός ακοντίου που είχε σπάσει από κάτω. Και έπεσα μόνο μου το βάρος πάνω του, διαπερνώντας το βουβόνα μέχρι το έδαφος, καρφώνοντάς τον εκεί. Ο αδελφός μου είχε αρπάξει το σπαθί του μπάσταρδου και του είχε κόψει το πάνω μέρος του κεφαλιού, μαζί με την οριχάλη περικεφαλαία του. Πάλι σηκώθηκε πάνω. Δεν είχα ξαναδεί τον αδερφό μου ποτέ πραγματικά τρομαγμένο, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν σοβαρά. «Παντοδύναμε Δία», φώναξε. Και δεν ήταν κατάρα, αλλά προσευχή. Μια προσευχή που σε έκανε να σε πάνω σου. Είχε αρχίσει να κάνει ψύχρα. Ο μου τυλίξε το μανδύα γύρω από τους ώμους του και ήπιε μια γουλιά κρασί. Είχε ένα βοηθό, για τον αδελφό μου μιλάμε, από την αντάουρα της Κηθίας, για τον οποίο σίγουρα έχεις ακουστά. Αυτό τον άνθρωπο οι Σπαρτιάτες τον έλεγαν αυτόχυρα. «Η έκφρασή μου πρέπει να πρόδωσε την έκπληξή μου γιατί ο δυναίκης γέλασε πονηρά αντί για άλλη απάντηση». Αυτός ο άνδρας, ο Σκύφης, υπήρξε βοηθός του δίνε εκεί πριν από μένα. Ήταν ο προστάτης και ο δάσκαλός μου. Δεν το ήξερα ότι εκείνος ο άνθρωπος είχε υπηρετήσει τον αδελφό του αφέντη μου πριν από τον ίδιο. Αυτός ο χειρεύτος είχε έρθει στη σπάρτη όπως εσύ, Χιόνι, μόνος του ο παλιό μπάσταρδος. Τον κυνηγούσε το αίμα που είχε χύσει. Είχε κάνει μια δολοφονία. Είχε σκοτώσει τον πατέρα του ή τον του. Δεν θυμάμαι καλά κατά τη διάρκεια μιας μονομαχίας μεταξύ των αρχηγών της φυλής για ένα κορίτσι. Όταν ήρθε στη Λακειδέμουνα ζήτησε από τον πρώτο άντρα που συνάντησε να τον σκοτώσει αλλά και από πολλούς άλλους τις ημέρες που ακολούθησαν. Κανείς δεν το έκανε. Όλοι φοβούνταν μήπως μολυμθούν. Τελικά ο αδελφός μου τον πήρε μαζί τους στη μάχη με την υπόσχεση ότι εκεί θα έβρισκε αυτό που ζητούσε. Ο άντρας έγινε ο φόβος και ο τρόμος των εχθρών. Ήταν αδύνατο να μείνει στα μετώπιστα, όπως οι άλλοι βοηθητικοί. Ορμούσε μπροστά, άόπλος, επιζητώντας το θάνατο. Επικαλούμενος το θάνατο. Το όπλο του, όπως ξέρεις, είναι το δόρυ. Τα έφτιαχνε μόνος του. Πριώνιζε κοντάρια, όχι μακρύτερα από το χέρι ενός ανθρώπου, που έλεγε βελόνες μανταρίσματος. Κουβαλούσε πάντα μαζί του δώδεκα ποδάφτα σε μια θήκη σαν αυτή που βάζουμε τα βέλη και πέταγε τρία-τρία, το ένα μετά το άλλο, κρατώντας το τρίτο για το κλείσιμο της δουλειάς. Αυτό πράγματι έδειχνε τι άνθρωπος ήταν, ακόμα και τώρα, 20 χρόνια αργότερα δηλαδή, παρέμενε ατρόμητος, σε σημείο παραφροσύνης και αδιαφορούσε εντελώς για τη ζωή του. Τέλος πάντων, ήρθε λοιπόν αυτός ο τρελός σκήθης. Χουμ-χουμ-χουμ, έχωσε τρεις δελόνες στο σικότη του τέρατος της Κορίνθου που βγήκαν από την πλάτη του. Πρόσθεσε όμως άλλη μια για καλό και για κακό. Εκεί ακριβώς που κρεμότανε το φρούτο του άντρα. Αυτό ήταν. Ο Τιτάνας με κοίταξε στα μάτια. Λύγησε και μετά σωριάστηκε σαν που πέφτει από το κάρο. Αργότερα κατάλαβα ότι το μισό μου κρανίο ήταν εκτεθειμένο στον ήλιο. Το πρόσωπό μου μια μάζα από αίμα και η δεξιά πλευρά της γενιάδας μου στο μάγουλο και στο πηγούνι είχε κοπεί. «Πώς βγήκες από τη μάχη», ρώτησα. «Να βγω. Έπρεπε να πολεμήσουμε αλλά χίλια μέτρα περίπου πριν υποχωρήσει ο εχθρός και τελειώσουν ώρα. Ο αδελφός μου δεν μάθηνε να αγγίξω το πρόσωπό μου. «Έχεις μερικές γρατσουνιές, είπε. «Εγώ όμως ένιωθω το αεράκι στο κρανίο μου». «Ήξερα ότι είχα πληγωθεί άσχημα. Θυμάμαι μόνο εκείνο το να πέσει ο χειρουργό, στο φίλο μας τον αυτόχειρα, να μεράβει με σπάγκο που χρησιμοποιούν οι ναυτικοί, ενώ ο αδελφός μου κρατούσε το κεφάλι μου και έλεγε αστεία. Δεν θα είσαι και τόσο όμορφος μετά από αυτό. Δεν θα ανησυχώ πια μήπως μου κλέψεις τη γυναίκα μου. Στο σημείο αυτό ο διηναίκης σταμάτησε, σκυθρόπιασε και πήρε επίσημο ύφος ξαφνικά. Είπε ότι η ιστορία από εδώ και πέρα ήταν καθαρά προσωπική. Έπρεπε να βάλει τελεία. Το παρακάλεσα να συνεχίσει. Μπορούσε να δει την απογοήτευση στο πρόσωπό μου. «Παρακαλώ, αφέντη, δεν χρειάζεται να πεις την ιστορία με λεπτομέρειες. Μόνο αυτά που θέλεις εσύ. Ξέρεις, είπε με ύφος επιδιμητικό, τι παθαίνουν οι βοηθοί που διαδίδουν ιστορίες εκτός σχολείου». ρούφηξε μια γουλιά κρασί και αφού σκέφτηκε, λιγάκι ολοκλήρωσε. «Σίγουρα γνωρίζεις ότι δεν είμαι ο πρώτος σύζυγος της γυναίκας μου. Η αρέτη ήταν επαντρεμένη πριν με τον αδελφό μου. Το ήξερα αυτό, αλλά δεν το είχα ακούσει ποτέ από τα χείλη του αφέντη μου. Αυτό έγινε τί να δημιουργηθεί ρήξη στην οικογένειά μου, γιατί συνήθως αυνιόμουν να μοιραστώ το φαγητό τους. Πάντα έβρισκα μια δικαιολογία. Ο αδελφός μου ήταν βαθιά πληγωμένος από αυτό, επειδή νόμιζε... Ότι δεν σεβόμουν τη γυναίκα του, ή ότι είχα βρει κάποιο ελάτωμα πάνω της που δεν ήθελα να το κοινοποιήσω. Την είχε πάρει από την οικογένειά της πολυνέα, 17 μόλις χρονών. Και αυτή η βιασύνη, ήξερα ότι τον στενοχωρούσε. Την ήθελε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να περιμένει. Φοβόταν μήπως τη ζητήσει κανένας άλλος. Έτσι δεν απέφευγα το σπίτι τους. Νόμιζε ότι θεωρούσα λάθος αυτό που έκανε. Πήγε στον πατέρα μας, ακόμα και στους εφόρους, και τους ζήτησε να με αναγκάσω να δεχτώ τις προσκλήσεις του. Μια μέρα παλεύαμε στην παλέστρα και λίγο έλειψε να με πνίξει. Δεν τον έφτανα ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Με διέταξε να παρουσιαστώ εκείνο το βράδυ σπίτι μου, με τα καλύτερά μου ρούχα και τρόπους. Ορκίστηκε ότι θα μου την πλάτη, αν τον προσέβαλα άλλη μια φορά. «Σουρούπωνε» όταν τον είδα να με πλησιάζει πάλι δίπλα στο μεγάλο γύρο, τη στιγμή που τελείωνα την προγύμνασή μου. Ξέρεις τη δέσποινα ρέτη και τη γλώσσα της. Είχε μια συζήτηση μαζί του. «Είσαι τυφλός η Ατροκλή», του είπε. «Δεν βλέπεις ότι ο αδελφός σου έχει αισθήματα για μένα. Γι' αυτό αποφεύγει όλες τις προσκλήσεις να μας επισκεφθεί». Ντρέπεται που είχε τέτοιο πάθος για τη γυναίκα του αδελφού του. Ο αδελφός μου με ρώτησε στα ίσα αν αυτό ήταν αλήθεια. Είπα ψέματα σαν σκύλος, αλλά εκείνος είδε μέσα μου όπως πάντα. Ήταν φανερό ότι προβληματίστηκε πολύ. Στεκόταν εντελώς ακίνητος, όπως έκανε από παιδί, και συλλογιζόταν το θέμα. «Θα είναι δική σου όταν σκοτωθώ στη μάχη», δήλωσε. Και η υπόθεση έκλεισε γι' αυτόν. Όχι όμως και για μένα. Σε μια εβδομάδα βρήκα κάποια δικαιολογία για να φύγω από την πόλη, περνώντας μέρος σε μια πρεσβεία πέρα από τη θάλασσα. Κατάφερα να κρατηθώ μακριά ολόκληρο το χειμώνα και γύρισα μόνο όταν το σύνταγμα του ιατρό ιατροκλή... κλήθηκε για την Πελίνη. Ο αδελφός μου σκοτώθηκε εκεί. Δεν το έμαθα αμέσω. Όχι πριν κερδίθει η μάχη και συγκεντρωθεί πάλι ο στρατός. Εγώ ήμουν 24 ετών. Εκείνος 31. Το ύφος του Δυναίκη έγινε ακόμη πιο επίσημο. Η όποια επίδραση του κρασιού είχε χαθεί. Δίστασε αρκετά. Φαινόταν να αναρωτιέται να έπρεπε να συνεχίσει ή να διακόψει την αφήγηση σε εκείνο το σημείο. Κοίταξε ερευνητικά την έκφραση, που τελικά φάνηκε να ικανοποιείται, μια και άκουγα με την απαιτούμενη προσοχή και σεβασμό. Στράγγισε το κυπελό του και συνέχισε. Πίστεψα ότι για το θάνατο του αδελφού μου έφτεγα εγώ. Λες και τον είχα θελήσει μυστικά και ήθελε είχα να ανταποκριθεί σε αυτή την ανιερή προσευχή. Ήτανε το πιο δυνηρό πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να ζήσω άλλο, αλλά δεν ήξερα πώς να βάλω τέρμα στη ζωή μου με έντιμο τρόπο. Έπρεπε να γυρίσω σπίτι για το χατήρι του πατέρα και της μητέρας μου και για τους επικίδιους αγώνες. Δεν πλησίασα ούτε μια φορά την Αρέτη. Σκόπευα να φύγω από τη Λακεδέμωνα μόλις τελείωναν οι αγώνες. Όμως ήρθε και με βρήκε πατέρας της. «Δεν θα πεις ούτε μια λέξη στη θυγατέρα μου». Δεν γνώριζε τίποτε για τα αισθήματα που έτρεφα για εκείνην. Εννοούσε απλώς ότι έπρεπε να δείξω την απαιτούμενη ευγένεια ως κουνιάδος και ότι είχα υποχρέωση να σιγουρευτώ ότι η Αρέτη θα έπαιρνε τον κατάλληλο σύζυγο, είπε ότι αυτός ο σύζυγός έπρεπε να ήμουν εγώ. Ήμουν ο μοναδικός αδερφός του, η Ατροκλή. Οι οικογένειες ήταν ήδη γερά ενωμένες. Και αφόσον η αρέτη δεν είχε γεννήσει παιδί, αυτά που θα έκανα μαζί της θα ήταν και του αδερφού μου επίσης. Αρνήθηκα. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν δυνατό να μαντέψει το πραγματικό λόγο, ότι δεν μπορούσα να αντέξω την τροπή, να ικανοποιήσω το μεγαλύτερο πάθος μου στα κόκαλα του αδελφού μου. Ο πατέρας της αρέτης δεν θα καταλάβαινε. Πράγματι, πληγώθηκε πολύ και προσβλήθηκε. Ήταν μια αφόρητη κατάσταση που έσπαιρνε τον πόνο και τη θλίψη σε όλους. Δεν ήξερα τι να κάνω για να διορθώσω τα πράγματα. Ήμουν στην πάλι ένα απόγευμα. Είχα αρχίσει να κάνω τις κινήσεις κουβαλώντας πάντα μέσα μου το αιώνιο βασανό μου όταν προκλήθηκε αναταραχή στην πύλη του γυμνασίου. Μια γυναίκα είχε μπει στον περίβολο. Κανένα θηλυκό όπως ξέρουμε όλοι δεν επιτρέπεται να πατήσει το πόδι του σε αυτά τα μέρη. Προσβλητικοί ψήθιροι άρχισαν να ακούγονται. Κι εγώ ίδιος σηκώθηκα από το σκάμα, γυμνός όπως όλοι, για να βοηθήσω τους άλλους να πετάξουν τον Παρίσσακ το έξω. Και τότε την είδα. Ήταν η αρέτη. Οι άντρες παραμέρισαν μπροστά της όπως ο σπόρος μπροστά στους θελιστές. Εκείνη σταμάτησε ακριβώς δίπλα στα δρομάκια, όπου στέκονταν οι παλέστές γυμνοί, περιμένοντας να μπουν στην παλέστρα. «Ποιος από εσάς θα με πάρει η γυναίκα του» ρώτησε τους παρευρισκομένους που στέκονταν τώρα με το στόμα ανοιχτό, χωρίς να βγάζουν λέξεις σαν μοσχάρια. «Η αρέτη να μοιάξει αγάπητη γυναίκα» Έστε και μετά από τέσσερις χώρες. Αλλά τότε, παιδούλα ακόμα 19 χρονών, ήταν εκτιφλωτική αθεά, Δεν υπήρχε άντρας που να μην ποθούσε. Όμως όλοι τους θέκονταν παραλυμένοι, χωρίς να προφέρουν λέξη. «Δεν θα έρθει κανείς να με ζητήσει». Έκανε στροφή. Βάθησε προς το μέρος μου και στάθηκε μπροστά μου. «Τότε πρέπει να με πάρεις εσύ γυναίκα σου, δυναίκη». «Διαφορετικά ο πατέρας μου δεν θα αντέξει την τροπή». Η καρδιά μου διχάστηκε. Η μισή μισοζελισμένη από την αδιαντροπιά και την τόλμη αυτής της γυναίκας. Αυτού του κοριτσιού που είχε το θράσος να κάνει κάτι τέτοιο. Η άλλη μισή συγκινημένη από το θάρρος και την εξυπνάδα της. «Τι έγινε μετά» ρώτησα. «Μήπως είχα άλλη επιλογή» «Έγινα σύζυγός της». Ο Διηναίκης είπε και άλλες ιστορίες για τους άφυλους του αδελφού του τους τους αγώνες και την ανδρεία τους στη μάχη, σε κάθε τομέα, στην ταχύτητα, στην εξυπνάδα και στην ομορφιά, στην αρετή και στη μεγαλοψυχία, ακόμα και στο χορό. Ο αδελφός του τον ξεπερνούσε. Ήταν φανερό ότι ο Διηναίκης τον σεβόταν όχι μόνο επειδή ήταν ο μεγάλος του αδελφός, αλλά και ως άντρα. Τον εκτιμούσε βαθιά και τον εθαύμαζε. Τι υπέροχο ζευγάρι ήταν ο Ιατρόκλης και η Αρέτη. Όλοι πόλη περίμενε με αγωνία τους γιους τους. Τι πολεμιστές και ήρωες θα έβγαζε ο συνδυασμός των δύο οικογενειών τους. Αλλά ο Ιατρόκλης και η Αρέτη δεν απόκτησαν παιδιά. και αυτά που έκανε η γυναίκα με το διήνεκη ήτανε όλα κορίτσια. Ο διήνεκης δεν είπε ποτέ κουβέντα, αλλά η θλίψη. Ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Γιατί ήθελε να τους χαρίσουν μόνο, κορίτσι. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι εκτός από την κατάρα του, Από την τιμωρία τους για το έγκλημα τη ίδιου τελούς εκείνης αγάπης στην καρδιά του αφέντη μου. Ο διεκής συνήλθε από τις σκέψεις του ή από αυτό που ήμουν σίγουρος ότι τον απασχολούσε και κάτω την οδό των πρωταθλητών. Και λοιπόν χείονη Πόσο πιο εύκολο είναι για μένα να αντιμετωπίζω με θάρρος τον εχθρό από ό,τι ή άλλοι. Έχω το παράδειγμα του αδελφού μου μπροστά μου. Ξέρω πω όποια μπραγαθήματα και αν μου επιτρέψουν οι θεοί να κάνω, ποτέ δεν θα τον φτάσω. Αυτό είναι το μυστικό μου. Αυτό με κρατάει ταπεινό. Χαμογέλασε. Ένα παράξενο, θλιμμένο χαμόγελο. Τώρα λοιπόν, Ξέρεις τα μυστικά της καρδιάς μου και πως έφτασα να γίνω το ωραίο παλικάρι που βλέπεις μπροστά σου. Γέλασα, όπως ήθελε ο αφέντης μου, ωστόσο κάθε ίχνος χαράς είχε εξαφανιστεί από το πρόσωπο του. «Κουράστηκα όμως», είπε, και γύρισε πλευρό πάνω στο χώμα. «Αν μου επιτρέπεις, είναι ώρα να ξεπαρθενέψουμε τη γεροντοκόρη, όπως λένε». Και με αυτά τα λόγια κουλουριάστηκε στα καλάμια με τα οποία ήταν στρωμένο το έδαφος και κινήθηκε αμέσως. Βιβλίο δεύτερο Αλέξανδρος Κεφάλαιο 8 Η καταγραφή των προηγούμενων συνεντεύξεων κράτησε αρκετά βράδυ ενώ τα στρατεύματα της μεγαλειότητάς του συνέχιζαν την απρόσκοπτη προέλασή τους στην Ελλάδα. Μετά την ήττα στις θερμοπύλες, ο ελληνικός τόλος υπέστη στις σοβαρές απώλειες, τόσο σε πλοία, όσο και σε άνδρες στην αυμαχία που δόθηκε ταυτόχρονα στο Αρθεμίσιο. Όλοι οι Έλληνες και συμμαχοί τους, στρατός και στόλος, υποχωρούσαν. Οι ελληνικές χερσαίες δυνάμεις αποσύρθηκαν νότια προς τον ίσθμό της Κορίνθου. Μαζί τους ενώθηκαν και τα στρατεύματα άλλων ελληνικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένες της Σπάρτης, μετά το Γενικό Προσκλητήριο. Σκόπευαν να δημιουργήσουν ένα τείχος για να υπερασπιστούν την Πελοπόννησο. Τα πλοία αποσύρθηκαν στην Εύβοια και στο ακροτήριο Σούνιο, για να ενωθούν με το κυρίως σώμα του ελληνικού στόλου στην Αθήνα και στη Σαλαμίνα, στον κόλπο του Σαρονικού. Οι δυνάμεις της μεγαλειοτητάς του πυρπόλησαν όλη τη Φωκίδα. Αυτοκρατορικά στρατεύματα έκαψαν εκβάθρον τις πόλεις Δρυμό, Χαράδρα, Έροχο, Τεθρόνιο, άμφισα, Νέονα, Τρίτια, Ελάτια, Ιάμπολη και Παραποτάμιους. Όλοι οι ναοί των θεών των Ελλήνων, όπως και ο ναός του Απόλλωνα στις αδες ισοπεδώθηκαν και οι θησαυροί τους Όσο για τη μεγαλειότητά του, ο βασιλικός χρόνος του καταναλωνόταν μέρα και νύχτα σε επίγοντας στρατιωτικά και διπλωματικά θέματα. Αυτές οι απαιτήσεις σωστά την επιθυμία της μεγαλειότητάς του, να ακούσει τη συνέχεια της ιστορίας του αιχμαλό του Χίωνη, διέταξε να συνεχιστούν οι συνεντεύξεις και κατά την απουσία του, και ως ελεγχθούν να καταγραφούν ώστε η μεγαλειότητά του να τα διαβάζει της ελεύθερες ώρες του. Ο Έλληνας ανταποκριθήκε με θέρμη σε αυτή τη διαταγή. Η θέα της πατρίδας του Ελλάδας, που καταστρεφόταν από τις αμέτρητες αυτοκρατορικές δυνάμεις, προκάλεσε μεγάλη στενοχώρια στον άντρα. Και φαινόταν να πειρ θέλησή του να καταγραφούν όσο πιο πολλά γινόταν από την ιστορία του, και όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι επιστολές που αναφέρονταν στη Λεϊλασία του Ναού του Απόλαιονα στο Μαντίο των Δελφών, φάνηκαν μόνο να μεγαλώνουν τη θλίψη του του. Εμπιστεύτηκε την ανησυχία του μήπως η μεγαλειότητά του είχε αρχίσει να εκνευρίζεται με τη δική του ιστορία και τις προσωπικές ιστορίες άλλων ανθρώπων, και αγωνιούσε να περάσει σε πιο ενδιαφέροντα θέματα. Όπως οι τακτικές των Σπαρτιατών, η εκπαίδευση και η πολεμική φιλοσοφία. Ο Έλληνας συκέτευσε την υπομονή της μεγαλειότητάς του λέγοντας ότι η αφήγηση έμοιαζε να λέγεται από μόνη της με την καθοδήγηση του Θεού και ότι αυτός, ο αφηγητής της, μπορούσε μόνο να ακολουθήσει όπου αυτή οδηγούσε. Αρχίσαμε πάλι από ουσία της μεγαλειότητάς του ένα βράδυ της ένατης μέρας του τας Ρητού στη σκηνή του ορόντι. Αρχηγού των Αθανάτων Η μεγαλειότητά του ζήτησε να αναφερθώ σε ορισμένες εκπαιδευτικές πρακτικές των Σπαρτιατών, ιδίως σε αυτές που σχετίζονται με τους νέους και την ανατροφή τους, σύμφωνα με τον πολεμικό κώδικα του Λυκούργου. Ένα συγκεκριμένο επεισόδιο ίσως είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό, όχι μόνο επειδή παρέχει κάποιες λεπτομέρειες, αλλά και γιατί μεταφέρει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκεί. Το επεισόδιο αυτό δεν ήταν καθόλου παράτυπο. Το αναφέρω τόσο για την αξία των πληροφοριών του, όσο και επειδή εμπλέκονται σε αυτό αρκετοί από τους άντρες, τον ηρωισμό των οποίων πιστοποίησε η μεγαλειότητά του με τα ίδια του τα μάτια στη μάχη των θερμοπύλων. Αυτό το επεισόδιο συνέβη έξι χρόνια περίπου πριν τη μάχη στις θερμοπύλες. Ήμουν δεκατεσσάρων χρονών τότε και δεν είχα προσληφθεί ακόμη από τον αφέντη μου ως βοηθός του. Στην πραγματικότητα είχα μόνο δύο χρόνια που κατοικούσα στη Λακεδέμονα. Υπηρετούσα ως παραστάτης ΠΕΣ, κάτι σαν σύντροφο στην εκπαίδευση ενός νεαρού Σπαρτιάτη που λεγόταν Αλέξανδρος. Τον έχω αναφέρει μια δύο φορές μέχρι τώρα. Ήταν γιος του πολέμαρχου Ολύμπιου και εκείνη την εποχή σε ηλικία 14 ετών ο προστατευόμενος του Διεινέκη. Ο Αλέξανδρος ήταν γόνος μιας από τις πιο αριστοκρατικές οικογ η γενιά του από την πλευρά των Ευρυπών Λιδών καταγότηνε από τον Ηρακλή. Δεν ήταν ωστόσο κατάλληλος λόγω ίδιος συγκρασίας για το ρόλο του πολεμιστή. Σε ένα πιο ευγενικό κόσμο, ο Αλέξανδρος μπορεί να ήταν ποιητής ή μουσικός. Εύκολα κατάφερε να γίνει ο καλύτερος αυλητής της τάξης του. εν και σπάνια άγγιζε το όργανο για να εξασκηθεί. Τα προσόντα του ως τραγουδιστή ήταν εξαιρετικά. Τόσο όταν ήταν παιδί γιατί διέθετε φωνή άλτο, όσο και όταν έγινε άντρας αργότερα, οπότε η φωνή του σταθεροποίηθηκε σε πραγματικού τενούρου. Ενδηλώ συμπτοματικά εκτός και αν ήταν θέλημα κάποιου Θεού, εκείνος κι εγώ, όταν είμαστε 13 ετών, είχαμε μαστιγωθεί ταυτόχρονα για διαφορετικά παραπτώματα, σε διαφορετικά σημεία του ίδιου πεδίου ασκήσεων. Δικό του παράπτωμα είχε σχέση με κάποια παράβαση. Στη βούα της αγωγής του, της ομάδας εκπαίδευσής του. Το δικό μου ήταν επειδή δεν είχα ξυρίσει καλά το λαιμό μιας κατσίκας που προοριζόταν για θυσία. Στον ξεχωριστό ξυλοδερμό μας, ο Αλέξανδρος έπεσε πιο μπροστά από μένα. Δεν το αναφέρω αυτό για λόγους περηφάνειας. Το λέω απλώς επειδή εγώ περισσότερους λαβδισμούς. Ήμουν περισσότερο συνηθισμένος σε αυτό. Η αντίθεση στη συμπεριφορά μας, δυστυχώς για τον Αλέξανδρο, θεωρήθηκε ντροπή για την ανώτερη τάξη. Για να τριφτεί λοιπόν η μύτη του, η παιδονόμοι με υποχρέωσαν να είμαι συνεχώς δίπλα του και τον διέταξαν να παλεύει συνεχώς μαζί μου μέχρι να με κάνει να ξεράσω αίμα. Όσο για μένα, με πληροφόρησαν ότι αν υποψιάζονταν ότι τον διευκόλυνα από φόβο μήπως μου κάνει κακό, θα με μαστίγωναν Μέχρι να φάνουν στον ήλιο τα κόκαλα της ράχης μου. Η και είναι ιδιαίτερα διορατική σε αυτά τα θέματα. Ξέρουν ότι καμία άλλη ρυθμίση δεν είναι τόσο πονηρά φτιαγμένη για να δεσμεύσει δύο νέους. Γνώριζα πολύ καλά. ότι Όταν έπαιζα το ρόλο μου ικανοποιήτηκα. Θα συνέχιζα να παραμένω στην υπηρεσία του Αλέξανδρου. Και θα γινόμουν βοηθός του όταν θα έφθανε στα είκοσι. Και θα έπαιρνε τη θέση του ως πολεμιστή στη γραμμή της μάχης. Ήτανε ό,τι έπρεπε για μένα. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο είχα έρθει στη Σπάρτη. Να παρακολουθήσω την εκπαίδευση από κοντά και να υποστώσει από αυτήν επέτρεπαν οι Σπαρτιάτες.